Η reloading, Έλει. μα έλειψε σοφάκι. Μα έλειψε σοφάκι. Τι έπαθε, Ευαγγελάτο. Mm. Δεν δε, δε κρατήθηκε άλλο. Όχι, διάβαζε ένα tweet. Α, ah. από αυτά που διαβάζω, Εμένα μου φάνηκε ναι. αυθεντικό. Εμφανίζεται η βούλτευση μέσα στη μαύρη νύχτα, Σε μένα. Όπω ο Θεό και πανουργό, τα κάναμε, mm, Είχαμε κάνει. Είχαμε κάνει. Γι' αυτό τη βρήκαμε. Πάνε καλά αυτά πάντα. Και χαρήκαμε. Γιατί μα είχε λείψει όντω και να φάνηκε και από αυτά που διάβαζε ο Ευαγγελάτο. Τι θέλουμε τη βούλτευση, Το μαλίκο Λάδο. Καλό. Όπως πάντα, άψογο. Δεν ήταν παραμελημένη oh, okay. τίποτα πεταμένοι. Το μαλλίπος είναι η αγωνία υπήρχε όταν ήταν στην κυβέρνηση. Τώρα δεν την πολυνιάζει, την αντιπολίτευση. <σχυ> τη αντιπολίτευση είναι πάντα πιο... Τώρα βλέπεις τη Ραχίλη και κάνει <σχυ> φωτογραφίσεις <σχυ> ναι, ναι, ναι. σε περιοδικά lifestyle. <σχυ> Οι κυβερνητικοί φωτογραφίζονται. Παραπιπτόντως η Ραχίλη έδωσε μια συνέντευξη νωρίτερα σε άλλο ραδιόφωνο και κατηγορεί τον Κ Για τα 500 εκατομμύρια που δίνει ο Καμένος, για τα αεροπλάνα που θα τα να καινήσουμε και αυτά που τα χαρακτήριζε λέει παλιά ο Καμένος, σαβούρες και τώρα δίνουμε τόσα πολλά λεφτά όταν δεν μπορούμε να βρούμε 200 εκατομμύρια, όλα αυτά τα δείχνει προς τον Καμένο. Το συγκυβερνήτη. Αλλά την απόφαση την έχει πάρει ο Τσίπρας, την <laughs> έχει πάρει ο Καμένος, <laughs> δεν παίρνει ένας Υπουργό μόνος του τέτοια απόφαση, όλο το κησιά το αποφάσισε Φαντάζομαι αυτό. Φαντάζομαι Τι είναι αυτό. Ε. Τα λε για τον καμένο, επειδή έχει τα δικά σου με τον καμένο παλιότερα. Όλοι αλλά... μπορεί να τα πει πολλά. Έχει πολλέ επιλογέ, άντε και τη διώχνει ο Τσίπρα. Όλη η κυβέρνηση το αποφάσισε. Mm. Δεν το αποφάσισε ο καμένο μόνο του, του ήρθε να πάρει τα 500 εκατομμύρια. Όσο ακριβά συνολάκια και να βάλει, η βλαχάρα στην μορφή δεν, το, δεν βέλε, αλλάζει. Τέλο τη. Αν πια με του προσωπικού χαρακτηρισμού. Εσύ είπε για τα lifestyle. Τι θα πούμε, για τι πολιτικέ μέσω του lifestyle, τι είναι αυτό. Είναι άλλο να λε έκανε φωτογραφή. Δεν προβάλλει το lifestyle. Η παρατήρηση κάποιου φωτογραφίζεται σε περιοδικό lifestyle και με ύφο lifestyle είναι πολιτική παρατήρηση. Το να, είναι, να λες εσύ Βλαχάρα είναι, πολύ, είναι προσωπική παρατήρηση. Όχι. Υπάρχει διαφορά αγαπητέ. Είναι πολιτικό όταν μου βάζει το χιλιάρικο το, το φορεματάκι. Είναι πολιτικό το Βλαχάρα όταν δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Στη Ραχήλ Μακρύ τι υπάρχει. Τι άλλο υπάρχει. Όχι. Όχι, πέρα από προσωπική Ραχήλ, πο, πορεία όχι, όχι. και ματιοδοξία τι άλλο υπάρχει. Όχι. Όχι. Αν μιλάς για προσωπική πορεία και ματιοδοξία στη Ραχήλ, στη ζωή τι θα πούμε. Θέλω να προσέχουμε τις λέξεις. Μη δείτε. Οι λέξεις ανήκουν σε ανθρώπους. Έλεος λέξεις... πια δηλαδή. Συγκεκριμένες λέξεις ανήκουν σε συγκεκριμένους ανθρώπους. η λέξη αυταρέσκεια, ματαιοδοξία, show Τώρα λέμε για βαρουφάκι <laughs> ή για ζωή. <laughs> για, για ζωή. <laughs> Ελέγε να καταλάβω. Μισό για βαρουφάκι. Ή για καμένο. <laughs> Μπουλίνγκ. Μπούλινγκ, μπούλινγκ. Σεξιστίες. Ε, ελαφρώς, ελασσαμαράς. <συσχερή> <ε, ε>, <συσχερή> <ε, ε, συσχερή> είσαι σεξιστίες. <συσχερή> είμαι της αντρικής όδου. Δεν είσαι της τεθλασμένης. Όχι, γιατί βέβαια. Ε, τώρα έχω της αντρικής εκεί, του γρου. Θέλω να προσέχουμε πώς μιλάμε, γιατί το ο, κοινό, ένα μέρος του κοινού είναι πολύ ευαίσθητο. Δεν θέλει να λέμε τίποτα. Δεν βλέπει τίποτα. Τα <laughs> βλέπει όλα φυσιολογικά. Καλά και εσύ, Δηλαδή, το παράκανε. Δηλαδή και χθεσ, η χθεσινή εκπομπή, sorry κιόλα. <laughs> δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να μην είσαι υπέρ τη κυβέρνηση. Ποιο, τη οποιαδήποτε κυβέρνηση. Δεν κατάλαβα. Ποιο είναι ο ρόλο, α πούμε, μια εκπομπή. Συγκεκριμένη, εγώ είμαι υπέρ. Τη οποιασδήποτε. Ε, δεν είναι αυτό. Δεν πρέπει μια εκπομπή να είναι υπέρ με... Γιατί η εκπομπή να είναι κατά τη κυβέρνηση και κριτική απέναντι τη κυβέρνηση. Με το παραμικρό κιόλα. Και γιατί δεν περιμένει. Αυτό που <χει> που τα υποστηρίζουμε τη ζωή ψηφίσαμε Αλλά... για να φύγουν οι άλλοι ναι ναι ψηφίσαμε <χει> για να δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ Καλά, δεν είναι και όλοι οι Σιριζέ. Όποιο αντιδράει είναι σιριζέος, Εννοείται. Μπορεί κάποιο να μην αντέχει αυτή την άδικη κριτική στη ναι. ζωή, στη, στη, στο βαρουφάκι, στον γκαμένο και σε κάθε ψώνιο τη κυβέρνηση του Τσίπρα. Που δεν. Τι είναι αυτά, πώ μιλάς έτσι. Πολιτικός χαρακτηριστικό. Πολιτικός, πολιτικός, όχι, μπούλιν, αυτό, Δεν όχι είναι μπούλιν, μπούλιν, Δεν ήταν γυρίσουμε λίγο στη σοφία Να Έχουν έρθει εργάτε από πάνω, για από την τα Μεταλία. Είναι όλοι ενημερωμένοι για αυτή τη συγκέντρωση και δεν θυμούνται. Νομίζω έχει και το απόγευμα στα προπήλαια κάτι. Στα προπήλαια είναι οι αλληλέγγυοι. Ναι, ναι, αλλά νομίζουν, δεν για είναι σίγουροι γι' αυτό. Να για την άλλη, αυτό. είναι όλοι ενημερωμένοι. Θα, θα τα πούμε πριν πάμε στη Σοφία. Πολύ καλά και Έξι ώρα το απόγευμα είναι οι αλληλέγγυοι στου κατοίκου τη Χαλκιδική που μάχονται για ανθρώπινη ζωή, για ανθρώπινο περιβάλλον. Στα προπήλαια έξι ώρα είναι αυτό. Τώρα. Και τώρα έχουν έρθει. Εργαζόμενοι, τα μέσα ενημέρωση του παρουσιάζουν 4-5 χιλιάδε. 1900 νομίζω είναι το καλύτερο. 85 πουλμαν! <laughs> και γράφει, ένα από τα Ούτε βασικά... δεν, δεν έφερνε, <laughs> στα θέαπνα. Ένα από τα βασικά κρατάνε κάτι πλακάτι καλοτυπωμένα. Άμα είσαι εργαζόμενο και έχει ωραίο σωματείο. Είναι ένα καλοτυπωμένο, ακριβό, με διχρωμίε και με τέτοια. Που τι γράφω τα πανώτα, κάτι πλακάτι που έχουν. Ναι, στα μεταλλεία. Α, και ο χορηγό από πίσω στην πλάτα. Συνήθω. Συνήθως όταν κάνουν εργάτες διαδήλωση για τη δουλειά τους, λένε θέλουμε δουλειά, δεν θέλουμε ανεργία, ε, συνθήκες δουλειάς καλύτερες, μισθούς, όλα αυτά. Εδώ ναι στην επιχείρηση. Δεν πρέπει επιτέλους Στο να μεταλλιο. πούμε ναι στην ανάπτυξη, Και κα... Α, αυτό... ναι στην επιχειρηματικότητα, αυτό είναι πότε το θα το λέγαμε το πια, με τη μιζέρια της αριστεράς όλα αυτά τα χρόνια με τα τρύπια τα πανώ, να μην τα παίρνει ο αέρας. Το άλλο πλακάτι λέει ναι, στην ανάπτυξη. <Διεύτε> Α, είναι αυτά τα δύο. Αυτούς, αυτά τα δύο. <συλίκο> <συλίκο> <συλίκο> ναι, στα μεταλλεία, ναι στην ανάπτυξη. Είναι οι ίδιοι που στην πλάτη έχουν τον χορηγό, το μεγάλο εργολάβο, τον μεγάλο καναδάκι. Αυτέ που του βάζανε στο Πούλμαν, του ρυθμίζανε. Και από πίσω έγραφε τη εταιρεία τα. Βέβαια, άλλη αξία αποκτά μια πορεία όταν συμμετέχει σε αυτήν και ο Άδων Γεωργιάδου. Πήγε, πήγε. Είναι άλλο αυτό. Ο Σταύρο πήγε ή όχι ακόμα. <εστά> δεν ξέρω. Ακόμα δεν έχει πάει. Είναι στου μετανάστε, τακτοποιεί το μεταναστευτικό στάδιο. Αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, σε καινούργια εργολαβία με τους μετανάστε, τι θα τους πούνε. Θα του θα του κάνουν διόδια, τι θα τους κάνουν. Δεν ξέρω, λοιπόν. Να πάμε στη Σοφία. θα πάμε και δεν πάμε. Να είπε κάτι σου, και δεν φεύγουμε από τη Σοφία. Η Σοφία όλους μας ενώνει. Γι' αυτό το λέω. Να θυμηθούμε και σε λίγο να θυμηθεί να σου πω και τι είπε και ο Πανούσης, Και εδώ και σε άλλο ραδιόφωνο. Γιατί λέει ωραίο Πανούση. Το παρακολουθεί στενά. Πού, ναι. Όταν λέει ότι κινδυνεύει η εθνική κυριαρχία, είπε νωρίτερα στο Χατζη Νικολάου, γιατί μέσα στου πρόσφυγε είναι και δουλέμποροι και τσιχαντιστέ. Αυτά ούτε ο Άδωνη δεν τα έλεγε. Και μένουν οι πέτρε κανονικά των φίλων Σιριζέων Ακροατών, ότι μια λογική προφανώ. ή. Ο Πανούση δεν είναι δικό μα. Πέντε επιχειρήματα. Αμαρ. Η ευκολία με την οποία έχουν επιχειρήματα. Είπε αυτό και σε άλλο ραδιόφωνο, είπε ότι υπάρχουν μπαχαλάκιδε μισθοφόροι. Του έχει πει η αστυνομία ότι α, α, αυτοί που σπάνε κάτω οτιδήποτε είναι μισθοφόροι. Γι' αυτό είναι α, αυτά, αν τα έλεγαν οι άλλοι, θα είχε γίνει ένα χαμό και κυρίω στα social media που. Ε, δεν γίνεται τέτοιο χαμό. Τώρα υπάρχει μια ηρεμία, είναι πέμπτη μεσημέρι με έναν γαλανόλευκο ουρανό και όλα τα υπόλοιπα. Πάμε στη βούλτευση, μια αξία. Η βούλτευση έχει μείνει στην πρόσφατη ιστορία για δύο δηλώσει. Πρώτον, το μαλλίπω είναι και δεύτερον, το χαρτί υγεία. Χθε λοιπόν στην εκπομπή που την είχαν ο Ευαγγελάτος Κιτρέμητης το θύμισαν αυτό Πρώτα, Πρώτα θα το πει στη ζήτηση και που σε συνέχεια μην συρρικνώνεται και σε συνέχεια λέει Στο κυρία Τζάκρη το λέω για το Twitter έχει πάντα και χιούμορ Προηγείται η κυρία Βούλτεψη στα tweets Κυρία Αρχίδε η περιβόητη υπόθεση με το χαρτί υγείας στο προεκλογικό κυρία Βούλτεψη Αυτό έγραψε Λ... Ναι μόνο που δεν το είπα ποτέ Ποιος το είπε τώρα. Δεν το είπα ποτέ αυτό. Ε, ένα φαραγγιστή. ποτέ. Ε, δεν υπάρχει. Λοιπόν, λοιπόν, εγώ, εγώ δεν ψάξετε. Εγώ θέλω να το πω. Αυτή θέλω, να, ε, το να... είναι πλάκα, ναι. Εγώ δεν να θέλω να πω. Εγώ θέλω να το πω ολόκληρο. Ναι. Ισάλεψε. Τώρα. Τρελάθηκε. Τώρα. Δεν θυμάται. Αλτσχάιμερ, κάπου εδώ ήταν και η Παγκόσμια Μέρα. Δεν θυμάμαι. Βεβαίω το έχει πει. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Και εσύ, Σοφάκιν, και εσύ. Ναι, το έχει πει. Κανονικά. Θα ακούσουμε πάλι το έχει πει στο Μέγκα. Έχουμε το προ... κουμέντο. Ε... Έτσι μιλάμε. Εμεί <laughs> μιλάμε έτσι. Τώρα <Συνήθως>, χωρίς... ναι. <laughs> ναι. Και YouTube και βίντεο και τα πάντα έχουμε. Σε πρωινή εκπομπή του Μέγκα. Ο κόσμο νομίζει ότι είναι αυτό που ζει τώρα. Ναι. Χρεοκοπία σημαίνει πραγματική χρεοκοπία στη διάρκεια τη οποία σταματούν αμέσω οι εισαγωγέ καυσίμων πρώτων υλών και φαρμάκων. Από εκεί πέρα, επειδή αυτά τα έχουμε δει, δεν είναι κάτι που δεν το έχουμε δει. Έχουμε δει την Κύπρο, βλέπουμε τώρα τη Βενεζουέλα, βλέπουμε την Αργεντινή. Ε, υποτεύετε να μα πείτε ότι δεν θα έχουμε και χαρτί υγεία. Όχι, χαρτί υγεία δεν έχει η Αργεντινή. Ε, και καλά. Επάντω σου συνιστώ να αγοράσει. Το είχε πει δηλαδή. Το είχε πει. Το είχε πει. Αλλά χτε δεν το είχε πει. Και ναι, είχε καλά. μήνυμα. Ένα προλόγιο χειμώνα καλοκαίρι. Τι. Ένα, μυαλό... Ένα μαλλί. Ένα μαλλί, Ένα μαλλί χειμώνα καλοκαίρι. Αυτό λοιπόν μετά από δύο λεπτά, όταν λέει η το έχω πει, φέρουν στην όλη Τρέμη την αποδελτίωση τη συγκεκριμένη εκπομπή. Και τη το διαβάζει η τρέμη. Στη βούλτεψη, άμα είναι στο Μέγκα. Όταν είναι για τέτοια. Όταν είναι για τέτοια είναι εθι... περιστατωμένο το ρεπορτάζ. Έχουν θυμηθεί τη δημοσιογραφία. Όταν ξανά. είχε για καμιά λάσπη, τίποτα ελεύθερα. Τα πετάνε Ε, Η λάσπη γι' αυτό είναι για να πετυχαίνει. Σωστό. Τι είναι τώρα, ε, θα, θα να βάλουμε κανόνε. Η λάσπη δεν έχει κανόνε. Πώ η δεν έχει όρια. Η λάσπη δεν έχει όρια και κανόνε. Διαβάζουν λοιπόν στη βούλτεψη η Όλεγα αυτό που είχε πει. Λέγατε λοιπόν 23 Ιανουαρίου του 2015 ότι ο κόσμο πιστεύει ότι η χρεοκοπία είναι αυτό το οποίο ζει, γιατί πράγματι περάσαμε πολύ δύσκολα χρόνια και υπήρξε και αντίδραση και αγανάκτηση και όλα αυτά τα οποία όλοι γνωρίζουμε. Αλλά χρεοκοπία σημαίνει να α, σταματήσουν οι εισαγωγέ καυσίμων, πρώτων υλών και φαρμάκων. Ναι, δεν υπάρχουν και χαρτιά. Πέρατε, Λέω, λοιπόν, λέει εδώ λοιπόν στο από που έχω ε. μπροστά μου. Θα σα το διαβάσω ολόκληρο. Λέει ο οικονομία κοντεύετε να μας πείτε ότι δεν θα έχουμε χαρτί υγείας. Ναι, δεν το είπα εγώ. Λέει ο οικονομέας. Και απαντάτε εσείς. Όχι, χαρτί υγείας δεν έχει η Αργεντινή και η Βενεζουέλα. Mm. Πάντω σου συνιστώ να αγοράσεις. Ναι. Αυτό είναι ένα χιούμορ. Α, το είπε δηλαδή. Με χιούμορ δεν Αλλά πιάνει. είναι χιούμορ. Ή είναι άλλο τώρα. Ε, δεν γίνεται όπως, Δεν γίνεται αυτή η ευκολία... Του πολιτικού που λένε οτιδήποτε, ξελένε αμέσω μετά. Τώρα, παιδί μου, όχι όταν τίποτα... ήταν η κυβέρνηση, τα κρατούσαν όταν ήταν η κυβέρνηση. Αυτό ναι. Δεν Α, είναι αλήθεια. Έχει χαλαρώσει επειδή είναι αντιπολίτευση. Κάτι παρόμοιο έκανε και η Τασία Χρυστοδηλοπούλου, αλλά θα έρθουμε μετά σε αυτό μετά τι διαφάνειε. Φυσικά, δεν λε και την ξέρει χρόνια. <laughs> Έλεω. <Έλος>. Όχι για το. Εκεί λοιπόν σε αυτή την εκπομπή. Ναι, ναι, ναι, ξέρω. Σε αυτή την εκπομπή χτε ήταν η Ηθοδώρα, η άνοιξη ήδη. Τι παπούτσι φόραγε. Δεν, δεν. Αυτά, που δε Αυτά τώρα για πε μου τώρα. Προσωπικό χαρακτηρισμό. Κοίτα για την τζάκρη να πουλήσει. Που ετοιμάζεται τρει ώρε για να βγει στο online Οφ, να κάνει 9%. Είχε, είχε κομμωτήριο χθε το μαλλί και το φτιάχνε κοκαλωμένο το μαλλί. Και αλλού Τι το πρόσωπο, έχετε. αλλού το μαλλί. Σε 32 μέρε θα, θα μαλακώσει Οφ, το μαλλί. 8 κιλά λακ. Οχτώ, λακ. Mm. Και εμφανίζονται, είχε ντυθεί για εμφάνιση, βραδίνη. Θα πάω σε βραδινό απόψε, στου Ευαγγελάτου και στι τρέμε. Εντάξει. Έχω έξοδο. Εδώ βάφονται έτσι για να, πάνε, να, να βγουν στο κέντρο. Θα πάνε Η στο... πολιτική είναι, δεν μπορεί. Να βγουν όπω να είναι, τι είναι. Σαν και εσένα που βγαίνει με τη ρόμπα στο ψιλκατζίτικο για να πάρει γάλα και να πάρει μεγάλο. Είμαι σεξ και δεν μπορεί να το κρύψει. Με τη ρόμπα. Με τη ρόμπα. Θα πάμε, έχουμε και μια ρόμπα σατέν. πιο μετά. Ε, σατέν εννοείται και πασχουμάκι με το Πώ τα λένε αυτά εκεί Τελευταία φορά ο πλούτο τι αφιερίνει με τέτοια, τιάνα ναι ναι ποιος εστάρ ποιος εστάρ μολεμι μας νερά βρέχει έβρεχε φτηνές μέρες η Τζάκρη, λοιπόν, έκανε μια αποκάλυψη για τον ευαγγελάτο που αν την ακούσει η τιάνα δεν ξέρω τι θα γίνει κάτι λέιζερ κάτι καλύτερο Τα συνδικάτα προτείνουν αύξηση του κατώτατου του μισθού στον ιδιωτικό τομέα. Ναι, αλλά πρέπει δημός να δημός υπάρχει, υπάρχει ιδιωτικό τομέα. Και θεωρούν οι, οι, οι εταίροι μας, και ότι αυτό είναι μονομερής ενέργεια να και αυτό να μας οδηγεί στον τρέξη. Εσείς ε... ρωτεμένα, ρωτήσατε, θα δώσετε το λόγο στον Ελένη. Τον παίρνετε προφανώς. Το παίρνετε προφανώς. Προφανέστατα. Όπω προφανιός... προκύπτει από την εκπομπή. Ήπη Τζάκρι. Εμεί δεν, δεν ξέρουμε. Ό,τι λέει Τζάκρι, Πολιτικός είναι, γυρίζει πέντε κόμματα και σημαντικά κόμματα με προσφορά. Όχι, Ά, Έτσι τώρα, νομίζω έχει κάνει είναι και ένα υφυπουργείο ή δεν έχει κάνει υφυπουργείο. Δεν θυμάμαι καλά Είχε και... κάνει. Επί γιώργου, κάτι είχε είχε κάνει, κάνει, ήταν... γιώργου, Όχι. Το αυτό. δεν ήταν Ο Ο τώρα είναι έχουμε ξεχάσει ο έχει πάει τώρα Ξέρω, τρολάρι Γιατί ο Τσίπρα. Είδε ο Τσίπρα και αποείδε με του ξένου ότι ένα μπάχαλο και εσωτερικά και εξωτερικά βγάζουν ανακοινώσει, τις παίρνουν πίσω τι μισέ και όλα τα υπόλοιπα. Και σου λέει Α ο Γιώργο εδώ να δώσει τα φώτα του. Σα... Α, και ο Γιώργο τα φώτα. Και αυτά τα φώτα. Σαν τον Παππούλια έχει καταδείξει και ο Τσίπρα. Κάθεται εκεί και δέχεται χειραψίες, Μια κουβέλι, μια κουβέλι. Ο ο χθε, μα δίνει συμβουλέ σε όλου. <laughs> <laughs> <laughs> και, και ο Σοφό. Λοιπόν, θα πάμε σε τις πρώτες διαφημίσεις Επιτέλειος. Εδώ είναι η ειδική ελληνοφρένου που κάθε πέμπτη Δεν χρειάζεται να τα λέμε αυτά Μηνύματα μπορείτε να στέλνετε όμως στις εξής, ε, με τους εξή τρόπους ε, Σε μέσω ποιος θέλει real και νότο από σας 54% Και στην ηλεκτρονική διεύθυνση Λέγαμε γιατί είχε πάει ο Βαρουφάκε, Πασχαλιάτικα, να το Ναι, στα Μεταλία. Ναι, <laughs> επειδή βλέπουν και κάτι πλάνα από τι συγκεντρώσει, εδώ έχουμε τηλεοράσει. Ναι, στα μεταλλεία. Πόσο, ε, πόσο έχει... καιρό ετοιμάζαν αυτά τα πλακάτ. Ε, Ποιο Ή... τα τύπωσε. Αυτά που τυπώνει και κάποιε εφημερίδε. Α, ο να είναι. Ποιε εφημερίδε. Το, το, όχι... το έθνο. Πήγα... Με το κάρφ, τον από όχι που δίνει Ναι, την πρώτη. Oh, oh. την πρώτη Τι να κάνει, να Περίμενε, τελικά από ό,τι καταλαβαίνω για να διαδηλώνουν Εδώ, αυτοί, ναι. άρα κάτι καλό κάνει η κυβέρνηση, μάλλον. Όχι, δε, δεν, έχει κάνει, τίποτα δεν ακόμη. έχει κάνει τίποτα. Είναι λίγο φλού. Είναι λίγο φλού Γιατί εξανίσταται οι μεταλλορύχοι ε, καλά, και ούτε, είναι κάτω από το λαφαζάνη Άρα κυβέρνηση. Και άρα κάποιο όταν περιμένει κάτι να συμβεί. Δεν ε, αντιδρά πάντα Α, εκ των υστέρων. Παρ' σπιτώ, είναι αργάτες οι άνθρωποι και ε, νιώθουν τα δικαιώματά του, τα διεκδικούν κτλ. Να αναγνωρίσουμε τη συνέπεια λαφαζάνη προγραμματικών δηλώσεων. Και προεκλογικών, την ε, 68 Την 68η ημέρα τη κυβέρνηση. Ναι, ναι, γιατί. Δεν ημέρα... ξέρω, σε 90 μέρε. Όχι, θα περιμένουμε. Θα, περιμέ... <laughs> θα περιμένουμε, Αλλά για σήμερα. Λέω <laughs> συνεπίση με σήμερα. Λοιπόν, έστειλε ο Τσίπρα επιστολή, γιατί σε συνέντευξη του ο Ιερώνημο, ο αρχιεπίσκοπο, είπε ότι δίνω την περιουσία για να ξεπεραστούν τα δύσκολα. Τι κάνει και ο, ο Ιερώνημο? Είπε, γάγει Τη το... εκκλησία ή την ατομική του. Ποια ατομική μου, ρωτή, τη εκκλησία. Μα ρωτώ, το είπα αυτό. Και έστειλε σήμερα μια επιστολή ο Τσίπρα που πώ ξεκινάει. Ως Πρωθυπουργός. Σεβασμιώτατε. Μακαριώτατε. Α, Σεβασμιώτατε είναι ο απλός Μητροπολίτης. Σχεδό. Μακαριώτατε. Εντά. Αμέσως μετά τι θα έλεγε ένας αριστερός Πρωθυπουργός στην επιστολή. Ε, τι δεν πάει το μυαλό μου. Χριστός Ανέστη. Τσίπρας από κάτω. Αφού τον ευχαριστώ και τα λοιπά Τσίπρας. Τι να πεις. Χριστός Ανέστη. Μπορεί να μην το πιστεύει αλλά πρέπει να το πει. Είναι... Σιριζέω σε βλέπω. Για κοσμικού Δηλαδή λόγους. Συν, συνείδηση λάστιχο. Αυτό μου βγάζεις. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δεν όλα, είναι αυτό που νομίζεις. Bullying. Είναι Δεν έχουμε yeah. Να με πει εμένα Συριζαίο. <laughs> να πάω να πει κανέναν άλλο, κανένα τσόλι, όχι εμένα. Συγγνώμη. Είναι συγγνώμη. Συγγνώμη, Δεν ξέρει, μπορώ να κάνω καμία τρέλη, να το παράθυρο του Ριελ που δεν ανοίγει με τίποτα. Είναι και θα πάλι σε κάτι που Όχι. Τι ενώνει. Κάθε φορά που βλέπω ε, την εικόνα της Παναγίας, κάθε μέρα κλαίω. Ξέρεις γιατί, γιατί όταν άρχισε όλο αυτό με την κρίση και αυτό το πολύ άσχημο πράγμα, μη σου φανεί υπερβολή, είπα, Παναγία μου βοήθησέ με να, να κάνω ένα, ένα έργο αυτό που είναι το όνειρό μου και να λέει κάτι για αυτή τη χώρα, να λέει κάτι για τον κόσμο. Και είναι σαν να, σαν να εισακούστηκε η προσευχή μου εκείνη τη στιγμή το έκανε το έργο. Δεν ξέρω. Ότι παρακαλάνε για ταλέντο πάγωσα. και για επιτυχία στην Παναγία. Όχι, δεν είπε για το έργο, δεν είπε για ταλέντο. Για επιτυχία. Αυτό είναι δεδομένο. Α, το κυλήσει ο Θεό, ανώτερο. Αυτό το ζήτησα άλλου και τη το δώσανε. Όχι, τη το δώσανε. Όχι, τη το δώσανε. Απλόχερα. Ναι, εδώ πάγωσα. Γιατί προφανώ υπάρχει η Παναγία η οποία ακούει την ταινίση Ναι. και τη κάνει τα χατήρια η πολιτισμού ας πούμε. Η παραναγή... Αυτή τη στιγμή πλάνα, βλέπουμε πλάνα από το Μαξίμου. Εμείς θα σας τα περιγράψουμε που ο Παπανδρέου έχει πάει στο Τσίπρα. Το καινούργιο λοιπόν που έχει φέρει ο Τσίπρα στο Μαξίμου ξέρεις ποιο είναι. Ότι γίνονται συναντήσεις σε ένα παράθυρο ανοιχτό μια κουρτίνα ανοιχτή. Για μια Ελένη. Όχι. Θα λες ωραία. Τα παράθυρα ανοιχτά. Α είναι μαζί με τον Γιώργο, χωρίς γραβάτα ο Γιώργος Παπανδρέου Τι θα ήταν ο Γιώργος, Άνεσαι σύντροφος στο σοσιαλστι... Και το λέει και εξωστός ανέστηση ο Γιώργος ο, Δεν το ξέρεις Τα λέει ανε... Όλοι που... που δεν βγάζουν πια δεν φοράν γραβάτα ο Μημαράκης στη Βουλή Ο Γιώργος τώρα με τον Τσίπρα αυτά. και έχει λανσάρει αυτό σε αυτά τα, την αίθουσα εκεί του Μεγάρου Μαξίμου οι συναντήσεις γίνονται στο παράθυρο το ανοιχτό με το πράσινο απέξου, πολύ ωραία εικόνα όντω αυτό είναι μια αλλαγή είναι μια αλλαγή, όμορφη, αισθητική συμβολική και όλα τα... Έχουν φέρει πολλές τέτοιε αλλαγέ. τα κάγκελα, αυτό... Ε, δεν είναι ότι η κυβέρνηση <laughs> δεν κάνει πράγματα. Ότι κάνει κάνει. Κάνει πράγματα. Δεν τα λέμε. Εδώ η οι κόκκινε, βαρουφάκι. βαρουφάκι. Τα, που, τα πουκάμισε είναι πολύ στη μόδα, βαρουφάκι. Και είμαστε πολύ πίσω εμεί, να ξέρει. Το ξέρω, Όπου πα να πάρει πουκάμισο, έχει τα βαρουφάκι αυτά. Το ξέρω. Που ήταν πριν το βαρουφάκι. Τα έχει δύο άνθρωποι δύο χρόνια τώρα και εμεί τα μάθαμε σήμερα. Με αυτά ασχολιόταν. Ελάθο, με αυτά ασχολείται. Α. Λοιπόν, Ε, η Μιμή Ντενίση λοιπόν boulin, τα είπα αυτά. για τα που το ανθρώπο Στην Ανάπα τα είπα αυτά. Μπούλινγκ <laughs> με όλα. Μπούλινγκ. <boulin. laughs> η Μιμή Ντενίση είπε ότι την ακούει Παναγία γιόλα τα υπόλοιπα. Στην Ανάπα Λετσάκη. Και ήρθε μετά η ώρα τη δημοσιογράφου <laughs> να ρωτήσει, την, μάλλον να κάνει μια διαπίστωση σε σχέση με τη Μιμή Ντενίση. Πριν αε, αρχίσουμε να συζητάμε, σου έλεγα πριν αρχίσουν οι κάμερες να γράφουμε σου έλεγα ότι ξέρεις κάτι, Μπρεμμή, δεν θα μπορούσα ποτέ να σε φανταστώ φτωχιά Με άψεις άναυτη με αυτό γιατί, εντάξει, εγώ δεν το έχω σκεφτεί ποτέ και ποτέ κανείς δεν έχει την εικόνα για τον εαυτό του που έχουν οι άλλοι Ναι, εγώ δηλαδή, όπως Επειδή είμαι ηθοποιό, εγώ φαντάζομαι τον εαυτό μου σε όλα. Με φαντάζομαι και με τη ρόμπα και με την παντόφλα και με όλα. Ποτέ. Ποτέ εγώ δεν θα μπορούσα να. Ξα και ομολογώθηκε νομίζω... στο δρυμα Μίζωνου Σελληνισμού όταν είπα πώ θα είναι τα, το φινάλε κλπ. Και, και τα κοστούμια μου. Είπαν Καλά, στο τέλο θα χαιρετά με τη ρόμπα, τη μαντήλα και τι παντόφλε. Και είπα: Ναι, αφού είναι πρόσφυγα στο τέλο. Να το και το θέμα τη επικαιρότητα. Ο πρόσφυγα φοράει παντόφιλο και ρόμπα. Άρα. Άρα τι? Προσφύγησα. Ωραία <laughs> Η... ερώτηση όμω και ωραία διαπίστωση ότι δεν μπορώ να σε φανταστώ φτωχά. Ούτε εγώ. Όχι, δεν το λέει. Εγώ ποτέ. σαν ηθοποιό όμως μπορώ. Σαν ηθοποιό. <laughs> σαν <laughs> στη ζωή δεν παίζουν αυτά. Και ναι, ναι. ναι. Όντω. Στη <laughs> ζωή δεν. <laughs> <να πάει. laughs> <laughs> είναι θέμα αυτό τι μπορεί να φανταστώ εσένα. Τι συζητάνε αυτέ τι μέρε τη περίοδου. Την ώρα που καίγεται το τέτοιο μα. Είναι ωραία αυτά δηλαδή. Τι θα γίνει στι 24 του μηνό, Ροκ Μιρότσερ, θα γίνει. Αυτά είναι βράδυ. Πέφτει το ζάπινγκ πάνω, βλέπει. Χρεοκοπούμε. Ε, τι είπε ο Σόιμπλε, τι είπε ο Ντράγκη, τι έγινε εδώ εκεί και πέτυσε κάτι τέτοια. Χαλαρώνει, και δει. λέει: Δεν μπορεί να σε φανταστώ φτωχιά Και μπαίνει σε ένα άλλο μουτ. Πώ είναι να φαντάζεσαι κάποιον φτωχό. Είναι σαν τα δελτία ειδήσεων. Την ώρα που γίνονται όλα αυτά, πα στο κάτι ψήνεται, Που έχει φανταστεί. Και λέει: Το αλάτι μου έκατσε στο λαιμό. Το ερωτοδικείο έχει ξεκινήσει, όχι ακόμα. Δεν ξέρω. Μ' μου... αρέσει που επιστρέφουν, επιστρέφουν αυτά. Είμαι... Ναι, ναι, ναι, είναι ωραίε ανάσ Λοιπόν, εσεί κύριε Καλαμούκη, κομμουνιστή, εισαγωγικά. Μήνυμα Κροατού. Ναι, ναι. Δεν γιορτάζετε την ονομαστική σα εορτή. Γιατί θυμάμαι καλά. Μια χαρά να δέχεσαι ευχέ και να λε ευχαριστώ. Πιο πολύ λάστιχο ιδεολογία είσαι κι εσύ. Α, με υπερασπίζετε αυτό. Ε, σιριζέο. Μπούλινγκ. Μπούλινγκ. Ναι, όχι, απάντα. Δεν λες ευχαριστώ. Τι σημαίνει αυτό. Γιατί να μην πει Χριστό ανέστη ο άλλο. Εγώ πιστεύω. Σε έναν Στο έναν Τζίπρα. <laughs> όχι. Πατέρα Παντοκράδρο και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, ε, ο στρατούλης, ο, ο, στρατούλης. ο Στρατούλης έχει θάψει το μνημόνιο 20 φορέ από τότε που βγήκανε. Με δηλώσει. Βγαίνει και λέει: Το έχουμε θάψει, τελείωσε το μνημόνιο, δεν θα ξανάρθει το μνημόνιο. Τι καλά. Ναι, είναι τελείωσε. Πάει το μνημόνιο. Και τελικά. Ναι, πάει. Ε, ε, το μνημόνιο μπορεί να πάει το προηγούμενο. Το θέμα είναι τι κάνουμε τώρα. Με το σύμφωνο. Δεν ξέρω τι θα είναι. Συμβόλαιο σύμφωνο. Να ακούσουμε όμω το Στρατούλη γιατί τον ρωτήσανε. Και είχε αποστομωτικές όπως πάντα απαντήσεις. Να σα ρωτήσω, και όταν θα έρθει στη, για συζήτηση στη Βουλή η πρόταση του ΚΚΕ για κατάργηση του μνημονίου, θα την ψηφίσετε όπω την είχατε ψηφίσει στο παρελθόν ή όχι. Ναι, όταν έρθει η πρόταση νόμου του ΚΚΕ στη Βουλή, πολύ ναι. πριν έρθει η πρόταση νόμου ε, ναι, τη, θα έχει του ΚΚΕ, θα καταργηθεί Κουκουέ, το Στη Βουλή, βασικές βασικέ διατάξεις, διατάξει με του οποίου μειώθηκαν μισθοί, συντάξει, μπήκαν φροντινοί, θα, θα και εξεπουλήθηκε δημόσια περιουσία. Άρα θα το καταψηφίσουμε ή θα καταψηφίσουμε ή θα καταψηφίσουμε. Θα συγκεκριθεί θα... να συζητηθεί ήδη βασικέ μειονοιακέ διαφημίε. Αλλά δεν θα έχετε πρόβλημα θα το ψηφίσει. Άρα, δεν θα έτσι. έχετε πρόβλημα το ψηφίσει. Νομίζω ήμουν πάρα πολύ σαφή σε αυτά που είπα. Αυτό, ήταν πολύ σα. Αυτό. Αυτό. Αυτό. Δηλαδή θα έρθει όταν θα έρθει αυτή η πρόταση του Κουκέ, αλλά θα έχει τελειώσει. Φαίνεται, δηλαδή με την καιριμένη ταχύτητα που έχουν να σβίνουν νόμους και να διορθώνουν νόμους, Στι 670 70 τόσε μέρε. Α βιαστεί και αυτό το κουκουένα, να του πιάσει. Μα δεν ξέρατε το κουκουένα, νομίζω ότι τη α, βουλή θα... τι, τι σειρά θα πάρει. Θα δε στη ζωή τι έκανε. Τώρα, ναι, νωρίτερα. Δεν είχε, ο κόσμο, δεν είχε ο κόσμο και ακύρωσε τη ζωή. Αυτό είναι ουσία, α πούμε, παρέμβαση, γιατί έχουμε ένα θέμα με τη ζωή από προχτέ. Ναι. Έχει γίνει κόσμο σήμα. και διέκοψε τη ζωή. Στα τι γίνεται. Δηλαδή θα παίξει για δύο άτομα, α, η παράτα μα. Θα κάτσω εγώ να δώσω σόουρο για δύο. Να μαζευτεί το 80, να πάμε. Έχει δίκιο σε αυτό. Και για άλλη μια φορά, επί τη διαδικασία, φάγανε καμιά ώρα. Ναι, με, γνώση, νοικές, με γνώση των πρωταγωνιστών ότι θα παίξει στα κανάλια. Και με γνώση των δεν μπορεί να σκέφτεσαι πάντα έτσι. Τι θα δείξει Μόνο κάμε, έτσι. Α, και μόνο. με μια χαρά του κόσμου ότι μπράβορε ζωή, καλά του έκανε. Και αν σκεφτεί τι ακριβώ έκανε, δεν υπάρχει περίπτωση να ξεκινάει συνεδρίες Αν έχουν μια λόγια οι αντιπολίτευτε, θα πάει κανεί ποτέ στην αρχή νομοσχέδιου. Δεν θα ψηφιστεί κανένα νομοσχέδιο. Δεν πρόκειται να μαζευτούν οι 75. Εκτό αν τα μαζεύονται μόνο του ΣΥΡΙΖΑ. Που είναι μια ταλαιπωρένα στη συνέχεια στη Βουλή. Γιατί υποτίθεται, κάνει και άλλα πράγματα. Και επιτροπέ ταυτόχρονα. Ναι, την ίδια ναι. ώρα σε, σε άλλε αίθουσε λειτουργούν και άλλε καταστάσει. Αλλά είναι μια κουλατρεία, μια, μια ματαιοδοξία που μαστιγώνει αλήπητα εκεί. Υπάρχει εκεί μέσα, μια φταρέσκεια που σαρώνει τα πάντα. Αλλά bullying. Σεξισμό. Πρέπει να βγαίνει ένα τέτοιο, να ειδοποιεί. Ακούσαμε πριν την Τενήση να λέει ότι οπότε προσεύχεται στην Παναγία, όποτε βλέπει την Παναγία, κλαίει. Και λέει εδώ να σε ακροατήσει Twitter. Ο James Του Κέρκ, ότι η Παναγία κάθε φορά που βλέπει την τενίσικ λέει. Oh. Δεν έχουμε στοιχεία γι' αυτό. Άκρησε η εικόνα τη Παναγία όταν είδε την τενίσικ. Ποιο έργο τη είδε, yeah. τη Λασκαρίνα, <laughs> Νομίζω Κλέσκα. Κανένα έργο τη. Βγαίνει λοιπόν η Τασία Χρυστοδουλοπούλου, υπουργό για πολύ σοβαρό θέμα και κάνει την περίφημη δήλωση για τα λιασίματα, ότι λιάζονται η οι μετανάστε. Και λέμε κι εμεί χθε, είπα κι εγώ χθε ότι είναι. Ατυχή. Αν κάτι έχει να πει για αυτή τη δήλωση, είναι ότι είναι ατυχή. Ένα προσεγμένο χαρακτηρισμό. Γιατί δεν τα λε. Η Σιάχα Στοδηλοπούλου έχει μεγάλη εμπειρία από κινήματα, από υπεράσπιση δικαιωμάτων. Όσο λίγοι δικηγόροι σε αυτή τη χώρα. Χρόνια τώρα και γνωρίζουν και το θέμα. Και εισάγει στο δημόσιο διάλογο ε, ε, ωραία οπτική στο θέμα. Δηλαδή, αυτά που λέγεται, έχει σημασία πώ λέγονται, τι λέγεται και όλα. Τα... Αυτό ήταν μια ατυχή στιγμή. Τι να κάνουμε. Δε, δεν το λε λιάζονται. Απολογίζει για κάτι. Όχι, α. θα σου πω για την όλα αυτά. Πού το πάω, γιατί α, με, ακόμη και που είπαμε χθε ότι ήταν μια τυχή δήλωση, έχουμε εδώ, θα πει κάποιο κρίνι από μια μερίδα κροατών. δεν είναι μια μερίδα κροατών, είναι μια μερίδα συνδύσεων που δεν θέλουν τίποτα να ακούνε για οτιδήποτε. Και επειδή εμεί εδώ αυτό το κάναμε με τον ίδιο τρόπο, 20 χρόνια το κάνουμε, όταν βλέπουμε τέτοια αντίδραση, προβληματιζόμαστε όμω, δεν κάνουμε καλά. Και εμεί επηρεαζόμαστε. Καλά, είναι και άλλη μια πολύ μεγάλη μερίδα που δεν στέλνει καν μήνυμα. Εννοείται, εννοείται. Αλλά ξέρει τι, αυτέ οι, οι πρώην αριστεροί που τώρα δικαιολογούν τα πάντα επειδή και μόνο γίνανε κυβέρνηση και επειδή είναι οι δικοί του αυτοί οι υπουργοί, ενώ σε άλλη περίπτωση θα είχαν ρίξει οι πολυκατοικίε κάτω, ε, αυτή είναι η παθογένεια αυτή τη χώρα. Μεταξύ άλλων. Επειδή συμβιάζει, θα ρίξουμε μισή δακτήρια. Λοιπόν, δεν λιάζεται κανεί. Δεν θέλει να αλλιάζεται κανεί στην Ελλάδα και αν θέλει να αλλιάζεται, και να τα τσιμέντα τη ομόνοια να αλλιάζεται. σω δεν είναι επιλογή του να αλλιάζεται καμιά φορά. Εννοείται. Και πριν <χει> το <χει> λιάσιμο, έχει όλα τα υπόλοιπα. Αγωνία για πώ θα ζήσει, πού θα κοιμηθεί, μην το πιάσει η αστυνομία, τι θα κάνει, πού είναι το υπόλοιπο σόι του, αν έχουν ζήσει, πού θα πάνε μετά, σε ποια φυλακή θα οδηγηθούν, σε ποια ποντίκια δίπλα θα. Αυτά έχουν. Ε, εν περιπτώσει, ήταν ατυχές. Θα πάμε σε, στο επόμενο, να θυμηθούμε πώ αυτό ο τόπο κάποτε. Earth... Ε, και μέχρι πρόσφατα, επειδή είχε πολλού μετανάστε και επειδή είχε πολλού πρόσφυγε, τα έχουμε και τα δύο. Και αναγκαστικά. και έχει μετανάστες, και, και έχει no, μετανάστε. επειδή ήταν ξεχασμένη η έννοια και η εικόνα, αλλά η, η, η νέα. τα τελευταία πέντε χρόνια τουλάχιστον. φτιάχνει. καραβιέ επίση, αεροπλάνοι. για να είμαστε πιο. πιο μοντέρνοι. Αλλά πάντα είχαμε τέτοιου και πρόσφυγε κυρίω. και παλιά τα συμπεριλαμβάναν και στα τραγούδια. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι, η Χαρούλα Αλεξίδου το έχει τραγουδήσει. Θα αλλάξουμε το «Εν αυτό αυτός είναι ο τίτλος, «Εν και κάντε το «Εν Ελλάδη». Είχε μια φαμίλια πέντε ανθρώπου και ήταν τα χέρια του αδειανά. Κίνησε μια νύχτα για λού για λο ριζικό. Έκανε πανία, Κίνησε μια νύχτα για λουστρόπους, για λορίζικο. Έκανε πανία, μαύρο μεροκάματο, το τορό. Δάκρυα από το βράδυ ώστε να βγει το σταυρό εσύ κοντά στους ουρανούς και στέλνεις το σπίτι επιταγή το σταυρό εσύ tu z ołu s i stelny sto spity Μα τον φέραν πίσω με ένα πλήλιο Μόνοι του παρέα ένα χαρτί Που γράφε απέθανε εν Βελγίου Έτων 27 φορτών Τότιρα φέρα τον 27%, η ώρα είναι δέκα και 52 θα βρίσκονται 57 βουλευτές δεν έχει δηλαδή συμπληρωθεί η απαρτία θα διακόψουμε για 10 λεπτά προκειμένου να συμπληρωθεί η απαρτία διότι με 57 βουλευτές δεν μπορεί να ξεκινήσει η συζήτηση ας φροντίσουν οι κοινοβουλευτικές ομάδες, διακόπτουμε για 10 λεπτά Άμος έγινε Λέει εδώ ένα ακροατή. Καλόμε... Αυτό έγινε πριν κάνα δύο ρο. ακούσατε. Με την τη ώρα, Δέκα και 58 το είπε. Καλό μεσημέρι από Εμμυράτα. Κάπου μπερδευτήκατε, λυπά, λυκάρια. Τι δουλειά έχουν οι μετανάστε που πήγαν στο Βέλγιο, Α, αναφέρεται στο τραγούδι που βάλαμε πριν την Αλεξίου, να δουλέψουν στα ορυχεία, στη Γερμανία, στα εργοστάσια με αυτού που έρχονται καραβιές σε ψαρόβαρκε. Χαιρετισμού από Εμιράτα πάνω και τα λοιπά. Δεν είναι το ίδιο. Είναι διαφορετικό. Εννοείται. Ε, οι, αυτοί που έρχονται, οι πρόσφυγε, έρχονται πρόσφυγε, έρχονται παράνομοι. Οι πρόσφυγε έρχονται από πόλεμο. Ε, μέχρι στιγμή από τη Συρία μόνο είναι δύο εκατομμύρια άνθρωποι που έχουν αναγκαστεί να φύγουν από τη χώρα του. Δύο εκατομμύρια. Από αυτού το ένα εκατομμύριο είναι παιδιά κάτω από 11 χρονών. Και πόσοι ζουν φτάνοντα εδώ. Πόσοι πόσο... ζουνε και ε, ε, ε, είναι τραγικέ οι συνθήκε. Και ε, η ατμόσφαιρα του τραγουδιού ήταν ότι έχουμε μια ανοχή. Μια αγάπη, μια κατανόηση σε αυτό το πρόβλημα, γιατί το έχουμε περάσει κι εμεί. Αυτό θέλαμε να πούμε. Είναι διαφορετικό να φεύγει κάποιο μετανάστη τώρα, μέσα στο μνημόνιο. Είναι διαφορετικό να φεύγει κάποιο μετανάστη στι αρχέ του προηγούμενου αιώνα, που ήταν ακριβώ έτσι, ψηλοπαράνομα πήγαινε, γιατί δεν υπήρχαν συνθήκε κτλ. Και μάλιστα οι Έλληνε τη Νέα Υόρκη είχαν και κακό όνομα, του φοβόντουσαν, του βρίζανε, αν ανατρέξετε σε σχετικά βιβλία ή ξέρω άλλα ντοκουμέντα. Η φυγή από τον τόπο σου είναι πάντα δύσκολη, είτε έτσι είτε αλλιώ. Βεβαίω υπάρχουν διαφορέ, δεν το συζητάμε. Και βεβαίω κανεί δεν μπορεί να αποκλείσει ότι όλοι αυτοί που έρχονται είναι καλοί. Ότι έρχονται για να κάνουν καλό. Μπορεί και κάποιο να κάνει κακό. Αλλά όμω μπορεί να το κάνει αυτό έτσι κι αλλιώ. Άμα θα βάλει κάποιο στο στόχαστρο την Ελλάδα, θα μπει με στην Ελλάδα σιγά τη χώρα την. Είναι πολύ εύκολη χώρα γιατί έχει νησιά άπειρα. Έχει, έχει. Θέλω να πω ότι αν αρχίσουμε και τα φοβόμαστε τα πάντα και τα βλέπουμε Με αυτή την οπτική, και ο διπλανό με εδώ, ο Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, κακό μπορεί να μου φανεί στο τέλο τέλο. Και επειδή έχει άλλο κούρεμα και επειδή έχει άλλο αυτό, να σε πετάξω. Θέλω να πω. Μπούλινγκ. Μπούλινγκ, εννοείται. Booling. Επειδή και σεξισμό στο συγκεκριμένο. Σεξισμό. Μην κάνω το μαλλίνο σαν τη βούλευση, αμέσω να μου την πει. Τα είπε λοιπόν αυτά η ζωή και βγαίνει μετά, σηκώνει το Κυριάκο και λέει Μπούλινγκ. Άκου. Κύριε Πρόεδρε, για άλλη μια φορά παραβιάζεται βάναυσα τον κανονισμό τη Βουλή. Ο οποίο στο άρθρο 24 ορίζει ότι η Βουλή δεν μπορεί να αποφασίζει χωρί την απόλυτη πλειοψηφία των παρών των βουλευτών. Πουθενά δεν ορίζει ο κανονισμό τη Βουλή ότι η συνεδρίαση δεν μπορεί να ξεκινήσει εάν στην αίθουσα δεν είναι το έντερο των βουλευτών. Αυτή είναι δικιά σα ερμηνεία. Και, εν πάση περιπτώσει, αν θέλατε να κάνετε αυτό το πολύ ωραίο σόου το οποίο για άλλη μια φορά κάνατε εδώ πέρα στο Κοινοβούλιο, δεν το κάνετε στι 10 η ώρα. Να έρθείτε στις 10, να τηρήσετε επιτέλου μία φορά την έναρξη της διαδικασίας και να επισημάνετε ότι δεν υπάρχουν βουλευτέ εδώ πέρα. Δεν θα φορτώσετε την πλάτη των βουλευτών τη δικιά σας καθυστέρηση. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή συζητάμε και ένα νομοσχέδιο το οποίο περιέχει και άρθρα για, τον, για το bullying, bullying δεν δεχόμαστε, κυρία Πρόεδρε, από εσάς, ως βουλευτές της Δημοκρατίας. Είναι ωραίο να το ακούσετε από τον κυριάκο αυτό. Ε. Πόσο ο μπούλινγκ, μπούλινγκ έχει Λιάχρο. δεχτεί μέσα στην οικογένεια ο Κυριάκο. Από τον κόσμο, από παντού Για Από την οικογένεια, νομίζω πρέπει να το έχει δεχτεί. Πάντως και κι εσύ, δηλαδή, είσαι και υπερβολικό. Mm. Δηλαδή, μην δείτε μια γυναίκα δυναμική, αυτόνομη, ανεξάρτητη και αυτά. Αμέσω να πέστε να τη φάτε. Ναι, αυτό ακριβώ. Για την α, τώρα, α, λέω. Α, για την τώρα, νόμιζα Έχει αφήσει μια χαρά. Λάστη χαλάζει αυτός. Παρακαταθήκη, έχει, έχει αφήσει. αφήσει παρακαταθήκη. Πάμε σε διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Επίσης, να ξέρετε ότι εδώ η εκπομπή ελληνοφρένια, ένας από τους δύο, το 50% δηλαδή, των μετεχόντων, έχει σπίτι στην Εδιψώ και είναι από την Εδιψώ. Και ξέρει ανθρώπου και πράγματα από την Εδιψό και έχει δουλέψει σε δουλειέ της Εδιψού. Ζει χρόνια, πηγαίνει 10 φορές το χρόνο και μαθαίνει. Επειδή λένε ότι βασιστήκαμε σε δημοσιεύματα εφημερίδων και όλα τα υπόλοιπα, χώρισα να μπορούμε να πούμε περισσότερα, γιατί κάνουμε και ρεπορτάζ άμα χρειαστεί. Χρειάστηκε χτε. Χρειάστηκε, δεν δεν χρειάστηκε, χρειάστηκε, άλλες χρειάστηκε, χρειάστηκε. Τίποτα άλλο. Επειδή συναντήθηκε ο πρόεδρο ώρα του παιδιού, είχε ο Τσίπρας, μες στην όλη σκοτωδία. Να χαλαρώσω Ζήτησε τον Γιώργο για όλη την ώρα. Φέρετε μου τον Γιώργο να ηρεμήσω. Λοιπόν, γιώργο, Σας μια εβδομάδα. Αφαι... την άλλη. Γιώργο, ε, κάθε, ναι, να χαλαρώσει. Ε, κάτι. Θέλει κάθε παπούλια, την άλλη. Γιώργου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 Εμείς μιλάμε δικαιώματα. Είναι δικαιώματα για όλους η εργασία. Είναι δικαιώματα για όλους η παιδιά. Σταρ τη στιγμή που δεν θα φοβάται η κατοικημένη ατάξη. Ένα πρωτοβάθμιο σύστημα περί περίθαλψης για όλους τους Έλληνες πολίτες. Η δύσκολη αντιμετωπισόμασταν για νότια της κρίσης της κρίτης αλληλεγγύη απέναντι στο, χαμίρι, στο συνταξιούχο για την διεκτήση, διεκδίκηση των Ολυμπιακών αγώνων αλληλοκατανόηση των λαών την ουσία της Ολυμπιακής εκεχηρίας για να πάψει επιτέλους η Ελλάδα να είναι στην 101η 101 θέση πανθολομολογούμενες πανθολομογούμε, πανθολομογούμε, ευθύνες τους